Καλό. Όλο αυτό που έπεσε, όλο αυτό που γκρεμίστηκε, είμαστε λίγο μπροστά, όχι γκρεμίζεται, που γκρεμίστηκε. Γκρεμίστηκε κάτι, ε, Δεν ακού. Το ευρωπαϊκό Τίποτα. οικοδόμημα έχει αρχίσει και γκρεμίζεται. Μπάζει το κοινό μα σπίτι. Καταρχήν είναι θετικό είναι ευχάριστο που γκρεμίζεται γιατί τέτοιο που είναι δεν παίρνει καμία γιατριά, δεν αλλάζει καθόλου από μέσα, δεν αλλάζει καθόλου απ' έξω. Είναι Όλοι αυτό αυτό που λένε αυτά κοροϊδεύουν την κοινωνία για να μένει η κοινωνία πάντα υποταγμένη. Μόνο με γκρέμισμα αυτό το σάπιο μπορεί να. Αλλάξει αυτό το δημιούργημα που φέρει τα, την ονομασία Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, βέβαια. Αυτό το κρέμισμα, να γίνει από Σάπιου και το κρέμισμα. Ε, τώρα εδώ έχουμε θέμα. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Καταρχήν κρεμίζεται. Άλλο να, να γίνει το από, το, από το λαό και από του λαού, άλλο να γίνει από του Σάπιου φασίστε ακροδεξιού. Τα σφυριά που χτυπάνε να το κρεμίσουν είναι ακροδεξιά. Στο χέρι όλων μα είναι να γίνουν αριστερά. Δηλαδή εκεί που ένα ένας όλοι με τι ηγεσίε του ακροδεξιού. Εδώ δεν χρεώνουμε και το 52% στην ακροδεξιά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι 52% δε. Άγγλοι-ακροδεξίοι, αλλήμον. Όμω, εκεί που γίνεται με μίσο, με τύχη, με τον ένα να μισεί τον άλλον, να φοβάται τον άλλον κάθε τι άγνωστο και και και, και με μια Ευρώπη λιτότητα, να γίνει αλλιώ. Να γκρεμιστεί αυτό το σάπιο, το μόρφωμα, να φτιαχτεί μια Ευρώπη αλληλεγγύη, που ένα θα συμπαθεί τον άλλον, σε ευγενή άμυλα, θα βοηθάει τον άλλον, δεν θα υπάρχουν πολιτικέ λιτότητα. Θα υπάρχουν δικαιώματα κοινωνικά, ατομικά, εργασιακά. Γιατί δεν το βάζουμε και αυτό ως στόχο, να βγουν οι δυνάμει αυτές που θα παλέψουν για αυτήν την Ευρώπη, γκρεμίζοντα την παλιά. Και δεν θα λειτουργεί μόνο ως ξεκάρφωμα ε, της Γερμανίας να είναι ηγετική δύναμη, μόνο και μόνο Εννοείται. να είναι μια Ευρώπη τύπου Ενωμένη. Το βάλαμε όμω μια φορά. Πότε, πέρυσι, πέρυσι εμεί. Όχι, καλά. Λέω, αυτό το Πού το βάλαμε, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. ξέρω. Πάντω του έχουμε του έτσι. Τι 52% εργατά. Τα δύο, 10 μονάδε πάνω. Ποιο και... ενωμένοι. Εμεί έχουμε μεγαλύτερη. Εμεί εμείς πρωτοπόροι. Ναι. Θα φύγουν όλοι από αυτό την το... Ευρώπη και θα μείνουμε εμεί με τον Τζίπρα και με τη Μέρκελ κολλημένοι. Να την Ευρώπη. θα σώσει την Ευρώπη, μόνοι κι... μα θα είμαστε. Το κοινό μα σπίτι. Όλοι την κάνουν, φεύγουν σιγά σιγά. Δεν σου λέω ότι βγήκαν όλοι οι ακροδεξοί και ζητάνε δημοψηφίσματα, θέτουν θέματα γιατί. Υπάρχει μια συζήτηση σήμερα αν θα φύγει η Βρετανία, πώς θα φύγει, πότε θα φύγει, τι θα σημαίνει για τη Βρετανία. Θα τα βρούνε, δεν υπάρχει θέμα. Τι σημαίνει για την Ευρώπη στην οποία ανήκουμε, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και, και τον Πριμέν να είχε βγει πρώτο, εγώ σου λέω ήταν αντίστροφα, 52% τον πριν και Brexit 48%. Πάλι είχε τεθεί ένα τεράστιο θέμα και δεν τέθηκε φέτο, τέθηκε και πέρυσι με τα όσα κάναν στην Ελλάδα. Τίθεται κάθε μήνα με του μετανάστε, πρόσφυγε, πώ αντιδρούν οι χώρε. Τίθεται με την άνοδο τη ακροδεξιά στην κεντρική Ευρώπη. Τίθεται με το Σόιμπλε συνεχώ τα τελευταία 6-10 χρόνια. Έχει τέθει. από το Μάστριχ, από την αρχή, όταν θεμελιώθηκε αυτό το, το παράξενο μόρφωμα για να κερδίζουν μόνο οι συγκεκριμένοι. Όλα αυτά σιγά σιγά. Γιατί δεν έχει μέσα τους Άγγλους πα, παίξει μεγάλο ρόλο το πώ συμπεριφέρθηκαν στην Ευρώπη οι ευρωπαϊκέ δυνάμει. Στην Ελλάδα, Πώς... λάθος, λάθος, στην Ελλάδα ναι, δεν... δεν έχει γράψει στο Σε όλους, θημικό της... τη Γαλλία, και... Στην, Ισπανία, Γαλλία και στην Ισπανία την Κυριακή δεν θα γράψει το χθεσινό Brexit, δεν θα γράψει τι έχει γίνει στην Ελλάδα. Όπω συμπεριφέρθηκαν, δεν δε γράφουν όλα αυτά. Ξύχαιρο Σόμπλα, όμω, τον είδα. Υπάρχει λέω ο μηχανισμό εξόδου χώρου. Πέρσι δεν ήταν τόσο ψήφρη. Δεν υπήρχε μηχανισμό, νομίζω πέρσι και όλα δεν τι έγινε. Εργανοθήκαμε. Τα... Δεν ε? είχαμε εμεί και να βγουν από την Ευρώπη. Αν θυμάσαι να θέλουμε του το Junge και την έκθεση. τον κύριο Jungier δεν θέλουμε. Την πρόταση Junger απορρίψαμε και ήρθε μια άλλη χειρότερη, μια εβδομάδα. Δεν μα ρώτησαν όμω για την άλλη. Τα... Λοιπόν, να ξέρει ότι έχει συγκλονιστεί η Ευρώπη. η Ευρώπη δεν συγκλονίσει και χθε. Να τα πούμε όλα αυτά. Η Ευρώπη έχει συγκλονιστεί, συγκλονιστεί στην από... από πέρυσι. Α. Είναι πανθρωμολογούμενη αλήθεια ότι η Ευρώπη δεν είναι ίδια μετά την επτάμηνη διαπραγμάτευση μεταξύ τη κυβέρνησης μα και των δανειστών. Η Ευρώπη ολόκληρη συγκλονίστηκε. Μπράβο! <συγκλονιστεί> Κατάλαβε. Ο πραγματικό συγκλονισμό ήρθε από πέρυσι. από πέρυσι. Συγκλονίστηκε ο Ντάισεπν και ο Σόιμπλε. Δεν περίμεναν τέτοια κολοτούμπα από τον Αλέξη και τελικά το παραδέχτηκαν και αυτοί και από τότε τον παραδέχονται και τον στηρίζουν όπως μπορούν. Κάνουν δηλώσεις ένα από τον άλλον, οι ηγέτες, Τα χρηματιστήρια τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σα τα λέμε όλα αυτά. Αναμενόμενα. Να τραβήξουμε λεφτά από τα χρηματιστήρια. Δεν είναι δηλαδή, τραβή, άντε να τραβή, είναι άντε τράβα Αυτό θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τρα... Με του brokers. Με ποιους. Τους, <laughs> πώς Και τέτοιο. Κάνουμε μαζί σήμερα το πρώτο μέχρι τι και μισή. Θα μπορούσαμε ότι είναι πέμπτη. Είναι πέμπτη, ναι, ναι. σήμερα ψηφίζει η Αγγλία για να δούμε. Ε, ναι, ναι, σήμερα ψηφίζει, θα γίνει Λέει εδώ πέρα Twitter. Τον έχουμε Κι όμως, τον Τόλι. Όχι όμω. Γι για να γίνει αλλαγή. Μέσα. Και κάπου εδώ θα σκάσει μύτη και ο Τσίπρα. Θα δει πάντα πάνω Α, εδώ στην Ελληνοφρένεια. Πάλι. Για να πει τι. Ε, ε, για να δηλώσει τη, τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Με τη Μέρκελ και το Σόμπλι. Περιμένει πρώτα να μιλήσει η Μέρκελ και μετά να βγει ο αριστερό γνήσιο. Να τι είπε <laughs> η αρχηγό, να πάρει γραμμή και ο Αλέξη μετά αυτό, από κάτω. Αυτό ή αρκούν μέχρι να μεταφράσουν αυτά που του έχουν πει να πει. Θυμόμουν, ακούγα σήμερα το. Καταρχήν χτε το βράδυ κοιμηθήκαμε. Εγώ έβλεπα Ερτ μέχρι 1:15 που λέει Καλπάζει Λύρα. Μένουνε μέσα, δηλώσει κτλ. Και, και ξυπνάμε σήμερα το πρωί ακριβώ τα αντίθετα. Αλλιώ κοιμηθήκαμε, αλλιώ ξυπνήσαμε. Και πέρσι, τέτοιο καιρό έτσι έγινε. Σε μία εβδομάδα όμω. Σε εβδομάδα πήγε. Ε, ναι, είναι αλλιώ τώρα. Έγινε πολύ συμπυκνωμένα. Ναι. Και πέρσι ήμασταν ξύπνοι όταν έγινε η αλλαγή. Ε, μιλάνε και σήμερα πολύ για ιστορική μέρα. Αυτή όντω είναι μια ιστορική είμασταν μέρα. Ήμασταν ξύπνοι πέρσι. Έγινε σε πέντε μέρε η αλλαγή. Ξύπνη πρακτικά εννοεί. Ναι, σε ρε παιδί. Δεν ήμασταν ξύπνοι π π π π π π π π π π π π π Ε, η ιστορική μέρα είναι αυτό, αυτό που γίνεται σήμερα. Και αφορά και του Έλληνε, αφορά τον κάτοικο τη Καλιθέα, τη Καρδίτσα, του Εύρου, τη Γαλλία, τη Ρώμη, του Λονδίνου, οπουδήποτε. Και δεν είναι ιστορικέ μέρε αυτά. Βγαίνει ο Τσίπρας και ο Καμένο, οπότε φέρνουν ένα μνημόνιο στην Βουλή και λένε ιστορική μέρα. Ναι. Δηλαδή, σύγκρινε. Ε, ιστορική είναι η μέρα, για, για τον αυτούς... αντίθετο λόγο. Ναι, για τον αντίθετο. Αλλά... Η ιστορία όντω γράφεται σήμερα. Και για άλλη μια φορά, όσοι έχουμε εδώ τη χαρά, παρακολουθούμε τη διάλυση αυτού του σάπιου μορφώματο τη λικοσυμμαχία να πω να, εδώ, τα, τα ε, τα είναι... εδώ Να τα περίμενα Εδώ περίμενα πριν που θα πει το σφυρί να το πάρει άλλη πλευρά να το δέσεις με, με δρεπάνι. Δεν το πε. είναι καλή είτε, μόνο το δεν κάνει. Δεν αλλά... το σφυρί σπάει, δεν κόβει. Κάποια στιγμή μπορεί να θε να Σωστό, σωστό. Είναι ο συνδυασμό. Αν θε ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, αν η μημετρα, πάρε μόνο σφυρί. Πάρε μπράκεν πάρε τσατσάρα. Τι Αν πρέπει να ο Δεν τι να κάνει. να κάνει. γκρεμίσει, θα πάρει το καλύτερο σφυρί, το καλύτερο τρεπάνι. Θε να βάψει, πάρε πινέλο και βάψει την πρόσωψη και πέσω ότι έκανα να Τι να σου πω εγώ, ότι θέλει ο καθένα. Λοιπόν, Τσίπρας, να ξεκινήσουμε λίγο. Εμεί θα παραμείνουμε στην Ευρώπη. Δεν είμαστε οι τελευταίοι, θα φύγει και η Γερμανία κάποια στιγμή και εμεί θα λέμε το κοινό μα σπίτι και είμαστε κομμάτι τη Ευρώπη. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη είναι το κοινό σπίτι των λαών μα. Ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ιδιοκτήτε και φιλοξενούμενοι. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει αναπόσπαστο κομμάτι τη Ευρώπη. Και η Ευρώπη αναπόσπαστο κομμάτι τη Ελλάδα. Δρόμο στενάχωρο, βλέπ. Διωμάτο εμπόδιο. Είχε πάει στη Βασιλιάδου να δει το μέλλον τη Αυτό και αυτός. Το θέμα στο με... κομμάτι τη Ελλάδα η Ευρώπη. Εμεί εδώ τι ασχολούμαστε. Δεν με τίποτα. Με τον στην εκλογικό νόμο ασχολούμαστε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. πολύ ενδιαφέρον και πολύ. Πρέπει να το πει. Να όλα θα καλά, εντάξει. Θα είναι 200 βουλευτέ. Πώ. Ναι, ναι, έχει μεγάλη. Θα σπάσει β' Είναι ένα θέμα, έχει σπάσει η Βρετανία, έχει σπάσει η Ευρώπη εμείς... Για τη Β' Αθήνα 40 χρόνια αυτό το θέμα Και τι θα γίνει, με... αν έχουμε 200 Αντικές βουλευτές δηλαδή, Θα χάσουμε 100 και... ταλέντα τι Θα γίνει, θα αλλάξει κάτι Όχι, για μας δεν θα αλλάξει Θα αλλάξει, όντως 400 πρέπει να είναι Θες γνώμη μου, έτσι, τελείως αντικειμενικά ναι, ναι. 400. 400. Τι, είναι η ευρώπη, τι είναι η Ευρώπη Ξέρεις Our Europe, μύτη, oh, ευρώπη. Όχι όχι ε, Είναι το που τα Τσίπρας τσίπρας Τώρα γρήγορα Πάλι να ακούσουμε okay. λίγο στην ΕΡΤ απευθεία. Ευρωπαϊκής Ενωποίηση δέχτηκε ένα σημαντικό πλήγμα Η απόφαση του Βρετανικού λαού Είναι σεβαστή Αλλά επιβεβαιώνει μια βαθιά Πολιτική κρίση Κρίση ταυτότητας και στρατηγικής για την Ευρώπη Και δεν ήρθε ως κεραυνός Ενεθρεία Τα μηνύματα είχαν σταλεί προπολού και από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Η εκρηκτική άνοδος της ακροδεξιά και των εθνικιστικών δυνάμεων στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη προϊονίζονταν την αρνητική αυτή εξέλιξη. Οι ακραίες επιλογές της λιτότητας που διέβριναν τις ανισότητες τόσο ανάμεσα σε χώρες του Βορρά και του Νότου όσο και στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών Η αλακάρτ διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, τα κλειστά σύνορα, οι φράχτες και οι μονομερείς ενέργειες, η άρνηση επιμερισμού της ευθύνη και των βαρών τόσο απέναντι στην κρίση χρέους όσο και στην προσφυγική είχαν ήδη δώσει το σήμα μιας εκτεταμένης κρίσης του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος. Και τώρα οφείλουμε όλοι να προβληματιστούμε. Πρώτα και κύρια να αναρωτηθούμε. Ποια είναι η γενοσιουργός αιτία της ευρωπαϊκής κρίσης. Ποιος ευθύνεται για την διάδοση του εθνικισμού και της ακροδεξιάς που αποτελούν την αιχμή του δόρατος των απομονωτιστών. Το έλλειμμα δημοκρατίας, η εκβιαστική επιβολή αντιλαϊκών και κατάφορα άδικων επιλογών, τα διχαστικά στερεότυπα που χωρίζουν την Ευρώπη στον εργατικό και σόφρονα βορρά και Στον δίθεν τεμπέλη και αχάρη στον Νότο, είχαν ω αποτέλεσμα ένα βαθύ πολιτικό και κοινωνικό διχασμό. Οι λαοί στι χώρε του Βορρά να θεωρούν ότι πληρώνουν τα σπασμένα του Νότου, ενώ οι λαοί στι χώρε του Νότου να θεωρούν δικαίω ότι ο Βορρά δεν στέκει τα αλλά τιμωρεί. Και έτσι το χάσμα διευρύνεται διαρκώ. Έτσι, η αίσθηση τη κοινή προοπτική και του κοινού μέλλοντο των Ευρωπαίων λαών. Δίνουν τη θέση τους στην επιστροφή, στην δίθεν ασφάλεια της εθνικής περιχαράκωσης. Στον εθνικό απομονωτισμό. Αλλά αυτός ο δρόμος είναι αδιέξοδος. Το Βρετανικό δημοψήφισμα είτε θα είναι το ξυπνητήρι της αφύπνισης του υπνοβάτη που πορεύεται στο κενό είτε θα είναι η αρχή μιας πολύ επικίνδυνης και ολιστηρή πορείας για τους λαούς μας. Και είναι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο που χρειαζόμαστε άμεσα αλλαγή πορείας. Βαθιές δημοκρατικές και προοδευτικές τομές στην Ευρώπη. Αλλαγές αντιλήψεων, νοοτροπιών και τελικά αλλαγές πολιτικών. Για να υψώσουμε ένα φράγμα απέναντι στον ευρωσκεπτικισμό και την ακροδεξιά. Για να επαναθεμελιώσουμε την Ευρώπη στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας της ισότητας και της αλληλεγγύης. Χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ μια μεγάλη αντεπίθεση των προοδευτικών ευρωπαϊκών δυνάμεων για να σταματήσει η επέλαση της ακροδεξιάς και του εθνικισμού που βρίσκει γόνιμο έδαφος στις συνθήκες που δημιούργησαν η λιτότητα και η ασυδοσία των αγορών. Χρειαζόμαστε τελικά μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία για να ξαναβρει η Ευρώπη τη χαμένη της ορμή και τις ιδρυτικές της αξίες που την έκαναν ξεχωριστή μέσα στον κόσμο. Την προστασία της εργασίας, την στήριξη του κοινωνικού κράτους, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Γιατί αυτές τις μέρες αποδείχτηκε ότι ο υπεροπτικός και αλαζονικός λόγος των τεχνοκρατών όχι μόνο δεν συγκινεί, αλλά αντίθετα εξοργίζει τους ευρωπαϊκούς λαούς. Είναι λοιπόν ακριβώς για αυτό το λόγο που χρειαζόμαστε επιγόντως ένα νέο όραμα και ένα νέο ξεκίνημα για την Ενωμένη Ευρώπη. Ένα νέο όραμα όχι για λιγότερη Ευρώπη, ούτε όμως για περισσότερο αυταρχική και περισσότερο συγκεντρωτική Ευρώπη. Αλλά ένα νέο όραμα για μια καλύτερη Ευρώπη. Για μια Ευρώπη κοινωνική και δημοκρατική για μια Ευρώπη όπου η πολιτική θα ξαναπάρει τα πρωτεία από την οικονομία και από τους τεχνοκράτε. Για μια Ευρώπη που οι λαοί της θα έχουν τον τελικό και τον κυρίαρχο λόγο. Και, γιατί, και για αυτήν την Ευρώπη αξίζει να αγωνιστούμε, γιατί αξίζει να αγωνιστούμε και, για να, παλέπ, και να παλέψουμε για το κοινό μας μέλλον. <Και>, ήταν ο αλέψης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, απολαυστικός. Δύο απολαυστικός. από όλα αυτά που είπε. Ότι όραμα. Τι είναι αυτά μου βλακίσει. Πολύ όλο μ' άρεσε Ευρωπαϊκό. όλο, ναι. Αλλά σε δύο θα σταθώ, ναι. θα αναδείξουμε ναι. ότι χρειάζεται άμεσα αλλαγή πορεία τη Ευρώπη για να γίνει καλύτερη, ναι. να γυρίσουμε εκεί στις αξίε και τα λοιπά. Να θυμίσω ότι πριν από τα μνημόνια, γιατί όλοι, επειδή έχουμε τι δουλειέ μα και τα αγωνία και τις αγωνίες μα, θυμόμαστε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Η Ευρώπη και πριν είχε νικαζόμενου, εργαζόμενου. Πολύ πριν από τα μνημόνια είχε. Όχι συλλογικές συμβάσεις, ατομικές συμβάσεις, ιδιωτική ασφάλιση, μια αγωνία καθημερινή να επιβιώσεις ανθρώπους που κοιμούνται στα ποτάμια, στις λίμνες τους, στις εισόδους πολυκατοικιών. Τα είχε η Ευρώπη πριν από τα μνημόνια και πριν την κρίση. Με την κρίση ήρθαν όλα αυτά και γίνανε... Τόσο ωραία βέβαια, και βέβαια. Το... Βέβαια, στην ίδια Ευρώπη και στου ίδιου άστεγου, για, να... για το πόσο φασιστικοί είναι, είχαν βάλει καρφιά βέβαια στι ιστορίε του. Εννοείται, κάνανε και τέτοια. Έχουν ναι. την γνωστή αντιμετώπιση. Και το πρώτο που είπε, ότι όλα αυτά είναι μια εκβιαστική, τα μέτρα δηλαδή τη Ευρώπη, η λιτότητα, μια εκβιαστική επιβολή αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών. Που εμεί Αυτό ακριβώ. Πρέπει να το ρωτήσει κάποιο. Να ναι, σε εκβιάζει αυτό που σε εκβιάζει. Εσύ που το εφαρμόζει, τι είσαι, σε ποια κατηγορία. Είσαι ο εκβιαζόμενο, πρέπει να σε λυπηθούμε. Γιατί υποτίθε εκλέξαμε. Για να μην είσαι εκβιαζόμενο και μα έλεγε ότι εγώ δεν θα είμαι με τίποτα εκβιαζόμενο. Όλοι αυτοί του έχει ξεπεράσει η λαϊκή οργή, έστω και από δεξιά και ολίγων ακροδεξιά αντίληψη και αντιγερμανική. Του έχει ξεπεράσει και γυρίζουν ένα-ένα. Τώρα ακούγεται τον Ολλάντ πριν, πώ ξεκίνησε Μάριο Ολλάντ. Να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Θα στήσει, Να κάνουμε μεταρρυθμίσει. Να κάνουμε στήσουμε. Αρχίζουν όλοι μια ελαφριά κριτική προ την Ευρώπη, ότι δεν είναι και τόσο επειδή βλέπουν ότι ο κόσμο.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 Κυρίω. Αν θες κάποια ασφάλεια, που θα πα, Αλίμονο, στην να. Ευρώπη. Και μια αυτό ζωή, Το πρώτο μέρο, με το οποίο Σχητήρι. ολοκληρώνεις και εσύ ναι. την παρουσία σου. Να το πω Πάω έξω για σημαντική σε... δουλειά. Πρώτον, πάρτε τηλέφωνο. Στο 2.1128200, τώρα που θα σηκωθεί η πάρτε να πείτε για τα του Brexit, ώστε να τα ακούσουμε τη Δευτέρα. Και πάω να μαζέψω και κολόχαρτα για του Άγγλους γιατί δεν πρέπει να μπουν. Μπορεί να Ωραία, αλλά πάμε σε διαφημίσει με τον τηλέμαχο Χιλ και την προνοητικότητα που είχε μέσα από την τέχνη του. «Η γραμματική μιας πολιτείας. Το ρήμα του Λονδίνου είναι σκεπάζο. Όπου η ιστορία δεν έχει ευρήματα, φτάνουν οι αναμνήσεις. Πριν την ώρα τους και αυτές. Λοιπόν, το Λονδίνο έχει φτερά στους τηλεφωνικούς θελάμους. Το Λονδίνο έχει ποντίκια». Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι Βαλήθεια! Είμαστε όλοι συγκάτοικοι και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον Οραματιστής, οξυδερκής, διορατικός τα έβλεπα από πριν, τα έχει σχεδιάσει τα έχει περιγράψει και τα εφαρμόζει το κοινό μας σπίτι Στο 21128-200 σας περιμένει η έφυγε από εδώ, έχει πάει εκεί να πείτε τις απόψει σας και SMS δεχόμαστε Γράφοντα real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό 54% και στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στο Ο Μάριο Καγίζη ρυθμίζει τον ήχο και είναι η Ελληνοφρένε σε μια ιστορική μέρα. πόσες ιστορικέ μέρε πια να αντέξουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια, Όλε ιστορικέ μέρε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και όπω νιώθετε και παρακολουθείτε, κάθε χρόνο οι ιστορικέ μέρε είναι πιο μεγάλε, μεγαλύτερη ένταση και συναισθηματική και πολιτική και κοινωνική, μέχρι να δούμε πού θα μα οδηγήσει. Όλη αυτή η κατάσταση και πόσους σπασμούς θέλει ακόμα για να καταρρεύσει αυτό το έσχος που το ονομάζουν και Ένωση Ευρωπαϊκή και Ένωση. Και οι δύο λέξεις θέλουν πολύ μεγάλη συζήτηση και άπειρα εισαγωγικά. Η Ντόρα λοιπόν, για όλους τους Σιριζαίους αν υπάρχουν ακόμη τέτοιοι, συγχαίρει το δικό σας για όλα αυτά που έκανε πέρυσι, για την Κολοτούμπα δηλαδή. Δέστε τώρα το δημοψήφισμα το δικό μας έγινε και μέσα σε 24 ώρες το όχι έγινε ναι no. γιατί γιατί εμείς είμαστε Ελλάδα και διότι έγραψε ο κύριος Τσίπρας από παλαιότερα των υποδημάτων του ε, το ερώτημα και το άλλαξε και το γύρισε του... ευτυχώς θα πω no. ευτυχώς. αλλά αυτό στη Μεγάλη Βρετανία δεν θα γίνει η Μεγάλη Βρετανία έχει διαφορετική πολιτική κουλτούρα και θα εφαρμόσει αυτή την απόφαση Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία τώρα Μπακογιάννη γιατί έχει μια αντίφαση αλλά δεν έχει και σημασία προφανώ δεν την απασχολεί κιόλα, γιατί λέει ο Τσίπρας το ξεκινάει αντιπολιτευτικά πέρυσι Έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του την άποψη του λαού το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος Καπάκι όμως λέει και εγώ είμαι υπέρ αυτού και μπράβο και καλά Έκανε που έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων την άποψη του λαού Και ο Τσίπρας το έκανε και υπατέ. Είπανε μπράβο και τώρα η ίδια η Τώρα ενώ στην αρχή ξεκινάει να τον καταγγείλει στην πορεία γυρίζει και λέει εγώ συμφωνώ και καλά που το έκανε καλός, καλός δηλαδή που έγραψε στα παλαιότερα και αλλού βέβαια των υποδημάτων την άποψη του ελληνικού λαού Δημοκρατία πάντα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωση γιατί κάπω έτσι εφαρμόζεται και η οικονομική ασφιξία και ανάλογη είναι και η δημοκρατία. Είπε και κάτι άλλο, το γεννήκευσε η Ντόρα Μπακογιάννη το πρωί που βγήκε στην τηλεόραση Σουχάι. Εγώ θα σα πω το αισιόδοξο σενάριο. Εσείς στενάριο. λέτε όμως τα δημοψηφίσματα δεν είναι σε αυτό το πεδίο, <laughs> άλλος θα σας πει δεν πρέπει να αποφασίζει ο κόσμος για το... Όχι και με δημοψηφίσματα, δημοψή. κύριε Λιδιτζή, διότι το δημοψήφισμα Ο καθένα το ναι και το όχι το εκλαμβάνει γιατί εμένα δεν μου αρέσει η φάτσα σα. Εντάξει, αλλά... τσακώθηκα με τον άντρα μου. Διότι το όχι είναι το πρώτο πράγμα. Όποιο έχει παιδιά, και επιτρέψτε μου, mm. επειδή εγώ έχω καμιά ντουζίνα mm. ε, στην οικογένεια. Έχει, το, είναι, το πρώτο είναι πράγμα. Το πρώτο πράγμα το οποίο yeah. ακούσει. Εγώ θυμάμαι την Αλεξία Μωρό τόσο δά. Στεκόταν στο πάρκο και το πρώτο πράγμα το οποίο έμαθε να λέει είναι το όχι. Mm. Διότι το έτσι ανακάλυπτε τον εαυτό τη. Λοιπόν, άρα εγώ παδό των δημοψηφιμάτων δεν υπήρξα ποτέ. Και τα παιδιά είναι παιδιά βεβαίω, βεβαίω και πρέπει να τα σκοτώσουμε Όπως έλεγε και στη σχετική ταινία δεν είναι καλά τα δημοψηφίσματα Γιατί εκφράζει γνώμη ο λαός Που ακούστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2016 να εκφράζει γνώμη ο λαός Και καλά το κάνουν οι προηγμένες χώρες Αλλά τι θα το κάνουν και εδώ ο μπιχλότοπο. Είναι δυνατόν 10 εκατομμύρια να έχουν άποψη αν πρέπει να έχουν νημόνια, αν πρέπει να τους κοπούν οι συντάξεις, αν πρέπει να κοπούν τα ΕΚΑΣ, να μειωθούν μισθή. Μέρκελ, Μέρκελ, μόλις βγήκε να ακούσουμε και τη Μέρκελ την απόφαση του πρεσβετανικού πληθυσμού, που έλεγε ότι της συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προηγουμένω, ενημέρωσα τον Πρόεδρο και την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Και οι Mitglieder des Deutschen Bundestages werde ich in der kommenden Dienstag geplanten des Deutschen Bundestages in einer Regierungserklärung des Europäischen nie υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να υποβαθμίσουμε. Η σημερινή μέρα αποτελεί ε, ein, και συνιστά ein, μια τομή για, για την Ευρώπη και, και μια τομή για την διαδικασία ενοποίησης της, της Ευρώπης. Τις συνέπειε αυτή τη τομής θα δούμε τι σημαίνουν το, το επόμενο χρονικό διάστημα και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσον εμεί, τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποδειχθούμε ότι έχουμε τη θέληση και την ικανότητα Να μην βγάλουμε άμεσα, γρήγορα και με, συμπεράσματα από την διαδικασία την οποία έχει προκύψει, πράγμα το οποίο θα σημαίνει μια περαιτέρω διάσταση της Ευρώπης. Θα πρέπει την κατάσταση να την αναλύσουμε και να την αξιολογήσουμε με σωθοστήνη και με αυτή τη βάση να, βγάλουμε από κοινού, να πάρουμε από κοινού τις σωστές αποφάσεις. Και θα πρέπει να προσέξουμε το εξή. Πρώτον, η Ευρώπη είναι πολυσχηδή. Είναι πολλήπλευρη και διαφορετική η άνθρωπη στην Ευρώπη. Και διαφορετικέ και διαφο... διαφορετικέ μορφέ είναι οι προσδοκίε του στην Ευρώπη των ανθρώπων των διαφορετικών κρατών. Πολλέ φορέ υπάρχουν αμφιβολίε για την κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει η διαδικασία ενωπίση τη Ευρώπη. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά με διαφορετικέ εκφάνσει για όλα τα κράτη-μέλη. <Ρι> πρέπει <συλίξε> για το λόγο αυτό <συλίξε> να εξασφαλίσουμε και να είμαστε σίγουροι <συλίξε> ότι θα πρέπει να μπορέσουν <συλίξε> να αισθανθούν <συλίξε> οι πολίτες της Ευρώπης <συλίξε> πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση <συλίξε> βοηθάει <συλίξε> στο <συλίξε> να βελτιωθεί <συλίξε> η προσωπική <συλίξε> τους ζωή. Αυτό είναι μια αποστολή για τα ευρωπαϊκά ιδρύματα, θεσμικά για τους ευρωπαϊκούς αλλά και για τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, σε ένα κόσμο ο οποίος συνεχώς ενώνεται είναι πολύ μεγάλες και τα κράτη-μέλη από μόνα τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις, απαι τις απαιτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς χώρους στον κόσμο. Θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως εταίος Κυρία κόσμο. Η κυρία Μέρκελ όπως λέει και η συνάδελφος κάνει δηλώσεις γενικούρες και μια αμηχανία υπάρχει και ο καθένας προσπαθεί βέβαια πολύ νωρίς μόλις συνέβη το γεγονός, μόλις συμβαίνει το γεγονός να δώσει ερμηνείες και προεκτάσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. an island. δεν είναι νησί. Mm -hmm. Είναι ο πρώτο στίχος από ένα ποίημα του Λισαβετιανού ποιητή του John Donne. Mm -hmm. No man is an island. δεν είναι νησί. Το οποίο καταλήγει το ίδιο ποίημα Μη ρωτάς για ποιον χτυπάει η καμπάνα Χτυπάει για σένα. <Κι> <Κι> είναι το ποίημα που, που, που έδωσε το ποίημα, το τίτλο, <Κι> στο το βιβλίο του Hemingway και το ισπανικό εμφύλιο. Συνεπώ κύριε μην ρωτάτε για ποιον χτυπάει και για όλου μα. Και η όλγα βγάζουν και αυτοί τα συμπεράσματα, βέβαια μια μέρα πριν προσπαθούσαν να προειδοποιήσουν. εδώ τα ελληνικά μέσα ενημέρωση έχουν αγαλισθεί, έχουν εμπειρία φοβερή από πέρσι, ενεργοποίησαν ακριβώ τα ίδια τα ανακλαστικά. Ας απευθύνονται σε Έλληνε δεν έχει σημασία και α ψήφιζαν οι βρατανοί. Δεν έχει καμία πολύ να ξεκουρατήσει με το φευγιό τη Αγλία δεν 27 σε απλή αναλογική, έφυγε το 1 τρίτο τη Ένωση. Δεν ξέρω αν είναι το ένα τρίτο, πάντως όντω κάθε χώρα δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο. Η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι μια τυχαία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και όντω δεν είναι αριθμητικό το θέμα. 28 δεν γίνονται, 27 είναι πολύ βαθύτερο και πολύ βαρύτερο όλο αυτό που συνέβη. Τι θα γίνουμε τώρα εμείς, έχουμε το know-how, αν φύγουν οι Άγγλοι, Α μην φύγουν, ας έρθουν όποιοι άλλοι είναι, εμείς έχουμε στάνταρ ρόλο και μας τον θυμίζει ο κύ Η χώρα έχει αυτή τη στιγμή πλεονεκτήματα στον αγροτικό τομέα. Μπορεί να, να κατορθώσει να είναι ο καθαρός λαχανόκηπος τη Ευρώπης, να το πω έτσι. Λαχανόκυπο. Λαχανόκυπο θα, θα τρώνε τα λάχανα, όχι των Βρυξελών, θα τρώνε τα λάχανα τα ελληνικά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όλη η Ελλάδα είναι σαν πέραντο Το είχε πει παλιότερα πριν γίνει υπουργό. Φαντάζομαι τώρα που έχει γίνει, προσπαθεί να το υλοποιήσει με κάποιο τρόπο. Λάχανα παντού και διάφορα άλλα. Ζάρζα Βατικά, παλιό κουρλέτη. Φρέσκο όμω και σημερινό κατρούγκαλο. Τα στοιχεία τη ελληνική στατιστική αρχή είναι συντριπτικά. Ο ένα στου τρει Έλληνε ζει κατά πτώριο τη φτώχεια. Μα απολύτω έτσι είναι. Εμένα ποτέ δεν θα με ακούσετε να λέω ότι και το μνημόνιο το οποίο υπογράψαμε τον Ιούλιο δεν είναι νεοφιλελεύθερο. Δεν είναι αντιφατικό αυτό όμω. Δεν λέω υποκριτικό. Δεν είναι αντιφατικό. Όχι, καθόλου αντιφατικό. Είναι. Διότι το μνημόνιο αυτό ήταν αποτέλεσμα ενό αναγκαστικού συμβιβασμού, δεν ήταν η συμφωνία που θέλαμε και έκτοτε προσπαθούμε να αδρανοποιήσουμε τι νεοφιλελεύθερες αιχμέ που έχει και οτιδήποτε υπάρχει ηφεσιακό να το αντιστρέφουμε. Μα και οι προηγούμενοι, προηγούμενοι το ίδιο πράγμα δεν λέγανε. Όχι, και ο, όχι, ε, στην όχι, εξουσία εσεί δεν όχι, ήρθατε, κατά κατά ήρθατε κατά γιατί ο λέγατε Γεωργιάδης άλλα πράγματα. Σας έλεγε εκεί μισό λεπτάκι. Ο κύριο Γεωργιάδη σα έλεγε εκεί ότι δεν τη χρειαζόμασταν. Και ότι ο ίδιο αισθανόταν ότι έπρεπε να την εφεύρουμε αν δεν υπήρχε. Τι άλλο θα ακούσουμε για να καλύψουν τις ενοχές τους. Τι άλλο, διαφημίσεις. Μια παλιά κινέζικη παροιμία επιμένει πως ο λαός μάλλον μπορεί να είναι η μόνιμη και η τελική λύση. Δεν είμαστε σίγουροι. Θα τον ακούσουμε όμως σε παραγγελίε. αν δεν διακοπεί από κανέναν ηγέτη που είναι αμήχανος και δεν ξέρει τι να πει. Και θα φτάσουμε στο μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη στις 3.30 Λιάννα Κανέλη. Γεια σα. Σκοπεύω το νομοσχέδιο του Τσολιά και αυτό. Ποιο? Το νομοσχέδιο του Τσολιά που ήθελε να περάσει το χθεσινό. Α, με, τα, με την ανδρική ενδυμασία. Μάικ. Ωραία, τι θέλει, το βάλω, αφιέρωση. Μάικ. Θα καταθέσω σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή που αφορά την ανδρική εμφάνιση κατά του τερινού μήνε. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, από τούδε και στο εξή απαγορεύονται αυστηρά. Οι δίχαλε δερμάτινε σαγιονάρε στην ανδρική πατούσα, καθώ και οι ανδρικέ εσπαντρίγε, η χρήση τη καρπουζή βρεμούδα θα θεωρείται παράνομη και θα διώκεται ποινικά, τα ξηρισμένα πόδια καθώ και το τριμαρισμένο στήθο θα θεωρούνται προσπάθεια αλλίωση φύλου με μη επιστημονικό τρόπο. Αποτρίχωση προβλέπεται έω και επιβάλλεται μόνο στην ανδρική πλάτη για λόγου επικίνδυνοτητα σύλληψη από τον Αρκτούρο. Η κόμη τύπου Κλάρα Αγελάδα ήθοδορή Μαραντίνη θα τιμωρείται με αφαίρεση του ζελέ και κατοίκον κράτηση. Το ναυτικό μουσί τύπου Χίμστερ σε συνδυασμό με την Καρπουζή Βερμούδα. Το δίχαλο. Το φουνεράκι τύπου Ξεχασμένο του ώμου που αγκαλιάζει το μπλουζάκι με το βαθύντε κολτέ και τα τατουάζ μανίκια που ξεπροβάλλουν από αυτό θα τιμωρούνται με λιθοβολισμό. Πράξη που θεωρείται νόμιμη εναντίον κάθε κατόχου τη παραπάνω αμφίεση. Ευχαριστώ. Τώρα να βάζει το τραγούδι του Ρόκου, θα τα κάνω λαμπουλότο να γλιτώσω ο ρεγαμότο και να βάζει τον πολλάκι που έλεγε στον δημοσιογράφο θα τον κρεμάσω. Την άλλη με τα γεμιστά, τον καμένο που έλεγε θα έρθει η ανάσταση. Το τζίπρα που λέει και αυτό θα έρθει η ανάσταση με, μετά το Πάσχα. Και γενικώ ό,τι ευτράπελο μπορεί να βάλει και στο τέλο να βγαίνει η Λουκάκη να λέει είστε ζωντανή νεκρή ή στα Μαρτολί. Μέχρι τον Πάσχα το καθολικό και πάντω πολύ σύντομα θα υπάρχει τελική <Το> και θα δείτε ότι αυτή η λίστα είναι η αρχή της εκτόξευσης της χώρας. Φαίνεται λοιπόν ότι η ελληνική οικονομία είναι ένα βήμα πριν την ανάκαψη. Φαίνεται, μετανιώστε! Μετανιώστε ήρθε ζωντανοί νεκροί! Όποιο έχει διώξει το Θεό από τη ζωή του... Είναι ζωντανό νεκρό! Μήπω μπορώ να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή κάποτε και το ψάνω στο internet και δεν μπορώ να το βρω. Μια κυρία από το Μελιγαλά που τη έλεγε να κάνει διακοπέ εκεί και αναρωτιόταν ήταν κουντικιάφτη. Είχε κό, είχε βαθό, έπαιρνε μέσα από την πηγάδα. Θα το βάλει αφιέρωμα γιατί το, το βάλω στη γυναίκα που είναι Γερμανίδα, ειδική αφιέρωση. Βάζω διαλώ... Εντάξει, έγινε. Μια χαρά είναι, μια χαρά, μια χαρά είναι. Καλά, εσεί μα εδώ πέρα. Έχουν και... μάθει δικοίλυθοι εδώ πέρα φοράνε πέδιλο με κάλτσα. Εσεί θέτε γι' αυτά. Ναι, μήπως μπορώ να μιλήσω στον κύριο Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ε, εσύ ο ίδιο. Ναι. Λοιπόν, θα θέλα να πω να μπορούσε να γίνει καμία νεκρανάσταση, να αρχω... Εγώ θα θέλω να πω να μπορούσε στα σύννεφα να χαγώ βενζινάδικο. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα, κάτι για τις τιμές τη βενζίνης, λέω. Μας έχουν επιδείξει. Τι τιμέ τη Ενιγύρη λέτε. Ναι, τι θέλατε εσεί. Εγώ θέλω να πω να γινόταν καμία ανακρανάσταση να έρχονταν κάποιο Γιώργιο Παπαδόπουλο να ησυχάζαμε για μερικά χρόνια. Αυτό ακριβώ. Αυτό είναι. Να φτιάξουν κανένα ρε παιδί μου. Ε, να φτιάξουν κανένα δρόμο. Φύγανε οι άνθρωποι, δεν είχαν αφήσει ούτε δραχμή χρέο, τίποτα. Τίποτα δεν να αφήσει. Τίποτα, τίποτα. Κυκλοφορούσαμε ελεύθεροι στου δρόμου, έξω, διαβάζαμε ό,τι θέλαμε, δεν κινδυνεύαμε, δεν είχαν βασανιστήρια τίποτα. Άμπα, Μαλλίε, τίποτα. Αφού είχαμε δρόμου, τι τα θες όλα τα άλλα. Α μείνουμε στο πρώτο, το ότι πέθανε έχει σημασία. Θα πάτε διακοπέ στο καλοκαίρι. Εγώ το καλοκαίρι που θα πάω διακοπέ ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Α, να κάνω μια πρόταση. Ναι. Μελιγαλάσ. Μελιγαλά! Ναι, ναι. Είναι ωραία εκεί. Πολύ ωραία. Έχει μια ωραία πηγάδα. Τι έχει ωραία, πηγάδα, πηγάδα. Πηγάδα, Α, εγώ δεν μπαίνω σε πηγάδα να κάνω μπάνιο. Δεν θα πείτε για μπάνιο, δεν θα πείτε για μπάνιο, για άλλο, για άλλο. Αλλά δεν είναι κάτι που θα το συζητήσουμε, αυτό δεν θα πάρουμε και την άδεια. Άντε, καλέ διακοπέ. Άντε, θέλει το Γεια, για, για, δύο χουτιτιτιά, για, yeah, για, yeah. τσακίρια, για! Yeah. Θέλω παραγγελά για την Παρασκευή. Θέλω να βάλει την Κοστατοπούλ να λέει τα διάφορα και να βάλει στο τραγούδι του γραμμένο που τι έπεσε από τα σύννεφα. Λα κρυβερή, έπαπαπα, έπεσε από τα σύννεφα. Τι είπατε, έπεσε από τα σύννεφα. Ποιάσανε να λουφθεί, νε bez of the singer. Τι έπρεπε να από την Παρασκευή τα παλιά γαλλικά του Αποστόλου 5, αλλά καλά σε με τα νέα φρέσκα και γαλλικά που μιλούσε ο Παλούρδος με τον Αντουάν Υπάρχει εξέλιξη όμω. Πήγαμε yeah. φωνιστήριο Ναι Πώ. Αβεκτή you? Yeah, you speak in English uh, No speak French uh, France, uh, no speak. France, non. Non. Non. Non, rien de rien. Non, rien de rien, non. Je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Ni la vie m'a affaire. Non. Μόνο αυτό από γαλλικά, φαρσί όπως καταλαβαίνει. Ξέρω και λαβεί Αντρός, if Α, σε μπαλουρδός, le φιλικζορναλίστ Κομμάσα βά, Καλημέρα σας, σας από τη Γαλλία, ήθελα να πώς μπορώ να σας δω από το ίντερνετ Comment ça va? Je viendrai avec le pour la masse de football. Excusez-moi, excusez-moi, moi. Ne me dis pas que les manifestants pourraient ruiner la première, maintenant que je viens à Qui est à l'appareil? Sophie. Sophie, oh, je m'appelle oh. Jenny Botti. Oh mon dieu! <rire> Αποστόλη μπορεί να μου το ξέρω, ότι είσαι με τον κύριο Καλαμούκη. Θέλω να σα πω πώ θα τα φέρω. Γεια, τρεμπιάν, τρεμπιάν, μεσχέ Καλαμουκή. Αυτά, πέντε αλλα καλά. Ένα πέφτει, Kito to Chcę wzięłość w Parkiewie. Oby Parkiewie, malebnie, wygrywa się w Eurozone. To, Ena ster, upieści, upieści. Ena To, Καλό. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει. Το κοιτώ στον ουρανό. Μήπω το στη λέει ψυχή σου, μήπω το στη λέει καρδιά σου. Τα στραφτό το φωτινό, ήρθε να μου φέρει δάκρυ ή για να μου φέρει ελπίδα και στην ώρα που πόνο ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό